Αποστολή, γιατί δεν θέλω να τώρα. Αυτή που έλεγε πριν εποπή, ότι το παιδί τη Η βούλτεψη ήτανε. Να σου πω κάτι ο όμω μου που έφευγε από τη γλυφάδα και πήγαινε στην Παλίνη, πόσο χιλιόμετρα είναι. Η Σοφία η Σοφίαβούλεψε φίλε. Η Σοφία Η βούλτεψη. Ναι. Η γυναίκα που αρνήθηκε τον υπουργικό θόκο. Ωραία. Ναι, μια τυχαία, μια ηρωίδα Άχι. Η βούλτευ. Κοίταξε, επειδή μου άλλο και δεν πιστεύω βούλτεψ και δεν ήθελα με άδικο, αδικός... λοιπόν, βούλτεψει Μη Μην έτσι, είναι μια κυρία. Έλα. Έλα, να πούμε στην αυτή που λέει για το γιο τη ότι κάνει από τη Βλυφάδα να πάει στην Παλήνη Μην μιλάτε έτσι διόμετρο. για την κυρία Βούλτεψη Σα παρακαλώ πολύ, την έχει να, εμπιστευτεί να, ο Αντώνης πεις. Σαμαράς Της έχει δώσει την εμπιστοσύνη του, την έχει κάνει Ό, κοινοβουλευτική πεις. εκπρόσωπο Κατάλαβε την Νέα Δημοκρατία, για να έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Τη Βούλτεψη και τον Βορύδη Ε, εντάξει έπρεπε κάπου να τη βάλει, αφού παρετήθηκε η Ευτυχώ, δηλαδή, να τη πείσω ότι αυτή αναγκάζει τα παιδιά στην επαρχία να κάνουν 15 χιλιόμετρα. Δεν είναι επιλογή τους, όπως του όπω του Γιώκα τη, που πηγαίνει από τη Γλυφάδα, από τη Σπιταρόνα, του πηγαίνει στην Παλίνη και δεν πηγαίνει ούτε με το καγέν, τα παιδιά στην επαρχία δεν πηγαίνουν ούτε με το Καγιέν, ούτε με τον βουλευτικό αμάξιμο οδηγό ε, αστυνομικό που τον έχει. Καλά που παρετήθηκε. Ευτυχώ, τα παιδιά δεν πηγαίνουν Ευτυχώς, 15 χιλιόμετρα. Ευτυχώ, δεν θα έχουμε δεν τη χαρά δεν... να μα υπουργέψει η Σοφία η Βούλτεψη μπορώ να κάνω μια ευρύτερη υπενθύμηση. Βεβαίως. 2.004 Ολυμπιακοί αγώνες. Προϋπολογισμός 2 δις ευρώ ή 780 δις δραχμές. Είναι. Τελικό κόστο άλλοι λένε 53, άλλοι λένε 20 δι ευρώ. Στην καλύτερη έχουμε μια τρύπα 18 δι ευρώ. Πρωθυπουργό Σιμίτη, επόμενο πρωθυπουργό Καραμαλή. Καλαδιλότερο πρωθυπουργό Καραμαλή, η Σιμίτη, από το μεγάλο κανάλι. Η εταιρεία που πήρε τα περισσότερα έργα, ο Άκτορα Μπόμπολα. Την τρύπα αυτή τα 18 δι, θα την πληρώσει. Εμεί. Τι ακριβώ δεν καταλαβαίνουμε.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 Καλ. Η βούλτεψη είναι βέβαια θα έρθει να σα ρωτήσει Γιατί τι νοιάζει κιόλας Έλα, Έλα. Να σου πω ρε φίλε στο Βόλο Σε ποιο σταθμό έχεις Στο Βόλο Να Μισώ και να σε ενημερώσω ράδιο Ακρόαμα 99 και 8 Τα πράγματα πως πάει στην Αθήνα γιατί είμαι έξω καλά Εξαιρετικά φίλε εξαιρετικά Τώρα με το tap. Ναι, στι θέσει εργασία έρχονται. Σε 6 χρόνια. Να γυρίσω πίσω, δηλαδή. Πού είσαι, στον πόλο να κατέβω. Καλά κατέβα, θα γίνει πανικό να τη έρχονται δουλειέ. Έρχονται δουλειέ, θέλει με το παιδί. Στο τάπ. Τώρα οι δημόσοι πάλι που θα πουληθούν θα πάρουν κάτι καινούριο με, με, με εξειδικευμένου. Είμα στην έρθει με το Νασέ. Πού άλλου, στη γουίν και στη Βόρταφόν τώρα που τη συγωνεύουν, θα πουλήσουν του μισού τεχνικού για να έχουν ένα τεχνικό τμήμα. Έχει θέσει, ανοίγουν, ήρθε η ανάπτυξη. Θα δώσω, εκεί στη γουίν και στη Βόρταλντ θα σα δώσω να το. Αυτός ο Χατζηδάκης Best seller έχει καταντήσει Είπες δεν στάσανε οι κλωτές κι άλλες δεν χορταίνει Έχει μεγάλο κόλλο, έχει πολλές Και να κλείσουμε με ένα ωραίο Ζήτω η ελεύθερη αγορά Δεν πάνε στο διάλογο. εγώ Ε, σ' από Όχι σ' Είμαστε τώρα σαν Λουλού. Σόχος Λουλού. Λουλού. και σάλν Μπουντού. Είχα πάει τώρα μια βόλτα με κάτι Καταριανούς, έμαθα κάτι αραβικά, θα μάθω. Αλλά ορθοφωνία δεν μποάς να σου μάθω, εμπλή. Δεν χρειάζεται, δεν την έχω. Τη φωνή, την ορθοφωνία. Ε, Έλα, τώρα θέλω να ανταγωνιστούμε, παίξε μου ένα λα. Με τι να το παίξω. Για να δω, όχι να το, παίξεις. Θα παίξεις το λά, Να παίξει το να θα Α. Λα. Λα λα λα λα λα, λα. Σου. Λέγε. Φουλα. Φουλα. Ακού... Λα. Λα σου πω, ακούω τον. Ακούω και αυτό. Και τα γενικά το επιχείρημα αυτό με τον Μητσοτάκη. Ότι και καλά πήρα το Υπουργείο και εγώ τα βρήκα έτσι και έπρεπε να τα Άλλωστε τον έβαλε και ο Σαμαράς εκεί Επειδή είναι κατά των απολύσεων <laughs> Δεν ήθελε, τα βρήκε πάτε <laughs> δεν είναι μόνο αυτός Πάντα χρησιμοποιείται αυτό εγώ έτσι τα βρήκα Και ξεχνάμε ας πούμε ότι είναι οι πρόθυμοι Στην ουσία όλο αυτό έχει διαμορφωθεί Από μια ένα σώρο προθύμων που υποφέρουν μεν... Ο Μητσοτάκης <laughs> είναι η περίπτωση του Υπουργού Που δεν παρέλαβε χάο, <laughs> παρέλαβε. παρέλαβε πρόβλεψη για χάος Και θα το κάνει <laughs>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 Και για σένα, Α, μου τον θύμισε. Γιατί τι είναι ο ω Ναι, βέβαια. Ποιο, στον μπάνιο τραγουδάει. Ναι. Τέτοια φωνή όμω. Αυτό τουλάχιστον έχει την τσίπα να τραγουδάει μόνο στον μπάνιο. Για χαρά. Επειδή και ο πρωθυπουργό. Αυτοί, αυτοί οι αλήθειε που δεν έχουν κυβερνήσει και κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, δημιουργούν μια δυσανεξία στου εφοπλιστέ, στου τραπεζίτε στους δύο μήχανους, γιατί με το να και να φωνάζουν για να διαμαρτύρονται για ένα καλύτερο αύριο αντί να κάθεται με την πάλα και την αλυσίδα στο πόδι να δουλεύουν για 360, έχουν φέρει τη χώρα δεν την έχουν φέρει. Τι άλλο να πω, δηλαδή το θέμα είναι ότι εκδηλώνονται οι φασίστες όσο πάει, απελευθερώνονται και τα λένε ελεύθερα και ωραία. Έλα, Ελ' αποστολή, έφυλε. άκουγα το θέμα για τον τυφλό που λέγατε και σήμερα και χθε. Και κάπου και ένα ρωτήμα, ρε φίλε. Ήμουν χθε στο σούπερ μάρκετ, εδώ τη περιοχή μου και πάω να από μέσα. Βλέπω έναν άνθρωπο τώρα τυφλό, τον γνωρίζω τυφλό, και μου ζητάει ο άνθρωπο τώρα ένα τσιγάρο. Χρηματικά είχα ένα τσιγάρο πάνω μου. Δεν έπρεπε να το δώσει γιατί δεν βλέπει και μπορεί να του δίνει καν τσιγαρή Σύμφωνα με τη διευθύντρια τη τράπεζα πα εδώ στο Μαρούσι. Η τράπεζα πα πα να γράψει. Να... Για αρχή. Λοιπόν, του δίνω το τσιγάρο του ανθρώπου, μου λέει ευχαριστώ, με συγκίνησε πραγματικά γιατί ο άνθρωπο έκλαψε. Μπαίνω μέσα ψωνίζω και όπω βγαίνω βλέπω ένα αστυνομικό. Ο τύπο την σκηνή. Uh, λοιπόν, μετανάστη ο κύριο τυφλό, και γυρνάει και μου λέει: Ποιο λέει γιατί του έπεσε το τσιγάρο και τι του έδωσε. Λοιπόν, συγγνώμη, ρε άνθρωποι που κάνω. Άνθρωποι είμαστε. Έχουμε κάτι, γιατί να με το δώσουν Κάτσε, περίμενω, τα μπερδεύει. Άνθρωποι είμαστε εμεί που είμαστε Έλληνε. Αυτό είπε ήταν Μισό το μην μπερδεύουμε τι ιδιότητε. Εμεί είμαστε άνθρωποι, αυτό δεν είναι τυφλό, αυτή είναι άλλη ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα που μπορεί να έχει ένα Έλληνα. Αυτό ήταν μετανάστη. Αποσθούλοι... Είχε δίκιο ο Μπάτσο, μίλα, είχε δίκιο ο Αποστολή: τα πράγματα πάνε κατά τη και φταίμε εμεί οι ίδιοι καταρχήν. Αν δεν αλλάξουμε τα μυαλά μα, ο λαό, δεν περιμένουμε καμία Ευρώπη και κανένα κυβέρνηση μα βοήθησε. Δλατεία βάδη 5 ευρώ πουλή. Η πατησίων μέχρι τι 6 ώρα το πρωί έχει AIDS, κονδυλώματα, σύμφιλοι, β Αισθεντέλου κάτω από το βίντεο, αυτή την ώρα κάνουνε πιάτσα και το πρωί υποκράτου και πανεπιστημίου. Εκεί που είναι η πιάτσα, στον ταξί ο Μαυρούλη που λέγει ναρκωτικά. Δεν χρειάζεται δημοτική αστυνομία για αθήνα. Μόνο ο Καμί να κάνει πόσο λένε γεύμα με τον κύριο Γκριλάκη. Κανθαλάσσο Χίλτεμ. Σα πω λίγα λεξιέρε. Γεια σου πειρά.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 Ωστόσο, δεν το έχουν καταλάβει αρκετό κόσμο, πιστεύω. Αυτά που ακούω και τι αντιδράσει του κόσμου και κάποιο από το λαού, τέλος πάντων που βγάζει. Από τη στιγμή που με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να καταργήσουν τη μόνη ε, αν θέλεις, ελεύθερη φωνή που είχε απομείνει, τουλάχιστον ραδιοφωνική και τηλεοπτική, μπορώ να σου πω, τον τελευταίο καιρό. Είδαμε και τι απαράπονα, αν θε του Σαμαρά, ότι δεν δείχνανε τι μεγάλε συμφωνίε και, τους μέχρι... και, Για και το... κάνανε και απεργίε όταν Σαμαρά πήγαινε στη συνεδρία. Έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο. Απαράδεκτο. Ότι ο, ο Σαμαρά πήγαινε στα ταξίδια και έρθει ήταν αποτελεσματικό, και έρκετο το πρόβλημα που δεν τα δείχνει. Ακριβώ. Να καταλάβουν λοιπόν κάποιοι ότι η φήμωση, γιατί περιφημώσεω πρόκειται, τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση είναι απαρχή τη απόλυτη χειραγώγηση των μέσων μαζική ενημέρωση. Γιατί ποιο θα κουνηθεί. Στέφουμε ένα ιδιωτικό κανάλι το οποίο είναι παράνομο και έχει, δεν έχει άδεια εκπομπή. Ποιο θα κουνηθεί και ποιο θα δώσει μια είδηση τέτοια η οποία θα πηγαίνει Θα αντιτάσσεται αν θέλει στι ενέργειε που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Αποστόλει πολύ τη πρόσφυγη τότε, έγινε ρε παιδάκι μου. Γιατί? Την περασμένη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, προσπαθούσα να σου το ευχηθώ χρόνια πολλά. Παρασμένα ξεχά να πέρασε η γιορτή. Ε, όχι ξεχασμένα, κατά 40 μέρε. Ευχαριστώ. Να ζήσει, να είσαι πάντοτε έτσι καλά. Θα καλύτερος. ζήσω Ευχαριστώ. την απειλή. <laughs> Ευχαριστώ. Και να μα σκορπίζει χαρά. Να σου μπορέσει, η συνομιλία σου με τον Μπαρμπαβασίλη ήταν τέλεια. Α, Απολαυστική. Γιατί δεν του στείλατε ένα κινητό. Είμαστε τσίπηδε γύφτη. Ορίστε ελαφρώ. Είμαστε ελαφρώ μόνο και βαρέω. Ε, ήθελα, είχα πάρει τηλέφωνο για ένα CD, το οποίο δεν το η και μου το στείλανε μόλι σήμερα και θεώρησα αποχώρηση μου να πάρω να ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την και για όλα. Βέβαια, αντίστοιχα θα μπορούσε να πάρει και κάποιο και να πει ότι πήρα εφημερίδα και δεν είχε μέσα την επιταγή. Μπορείτε να μου τη στείλετε. Δεν το κάνουν όμω. Ξέρετε έχουν βγει χαμένοι έτσι. Εσεί πήρατε και ένα CD.